Book 2 4สี่สสไปเที่ยวกลางคืนวลาดินีเอซ odus ด odus ที่นี่มีดิสโกเทกไหม อิสทีาร์ชเอดโวดิสโกเทกที่นี่มีในทครับมา伊มีพาร์ชเอดโวไนทมีอท์ลับที่นี่มีพับมา伊มีพาร์ชเอดโัอับนนี้ที่รงลครมีอะไร Τι παράσταση έχει απόψε στο θέατρο; γ ι α ν τι ρ ο μ α ν τ ι έ ε τ ο θέατρο; Γιανί τ ε σ στο σ έ ι ν ε τι μ α τ ι κ ή έ κ ε ς τ ο θέατρο; Γιανί τι ο τ ι έ ε σ τ η ι α ν ί τι ρ ο μ α ν τ ι ε σ η τ ο θέατρο; γ ι α ρ α τ ι ε σ η ο τ α ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับปาร์คหนกระมัอิทิริอาอยาโตเธียโรปาร์คนมอซิิิยาโตเโรยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับปาร์คนมอิิิยาโตซเนมาปาร์คนมัอิิิยาโตซเนมายังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Υπάρχουν ακόμα ισιτήρια για το μάτς. Υπάρχουν α κ μ α ισιτήρια για το μ ά ς π ρ ο θ έ λ να κ μια δ ι α δ ι κ α σ ί π π ο λ θ ε λ ω α ω μια δ σ ί α π ί ο μ π ο λ θ έ σ ω να κάνω μια δ ι α δ ι κ α σ τ α π ρ ο μ λ ι θ έ λ κάνω μ ι ι σ η Θα ήθελα μ ้ α θέση κ ά π ้ υ ง τ η μ า σ η Θα ήθελα μ ี α นั่งข้างหน้า π ρ ο σ τ ά ี่นั่งข้างหน้าจี่นั่งข้างหนาจะอย่นั่นะนัางหหน่อยได้ไหัยกาดง่่อไห่ Πότε αρχίζει η ταινία; π α ρ ά σ τ α σ η Πότε αρχίζει η ταινία; Πότε αρχίζει η π α ρ ά σ τ α σ η κ ν τ σ ε α τ π ο μ μ π ο ρ ε ί τ ε να μου βρείτε ένα εισιτήριο; π ο ρ τ ε να μου β ρ τ ε ένα σ τ ρ ι ο α ν μι σ ά κόπ μ Υπάρχει εδώ κοντά π ν δ γκόλφ. Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο γκολφ. τ α ω ν ι μια σάμπα τένις μα. Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο τένις. Υπάρχει εδώ κοντά γήπεδο τένις. τ έ μ ι σ ά β α ι ν α μ σ ρ μ α Υπάρχει εδώ κοντά εσωτερική πισίνα. Υπάρχει εδώ κοντά εσωτερική πισίνα.